Επέστρεφε συχνά και παίρνε με, αγαπημένη αίσθησης, επέστρεφε και παίρνε με. Όταν ξυπνά του σώματος η μνήμη και πιση παλιά ξαναπερνά στο αίμα. Όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται και αισθάνονται τα χέρια σαν να αγγίζουν πάλι.